Άντε ρε τόλοι, πούσα να πούμε για να φτιάσουμε γραμμή πρέπει να αφήσουμε κόβο. Τι ή δεν το κάνει. Ακούω, ακούω. Έχω να σου κάνω κάποια σχόλια με βάση τα τέτοια. Ελπίζω να έχει χρόνο. Λοιπόν, πρώτον και κυριότερον, ότι ο Βενιζέλο τώρα έχει δικαίωμα να κρατήσει την ε, λιμουζίνα την, ε, την 760 LI, έτσι. Και την αθωότητά του σχετικά με τη λίστα Λαγκάρτ, Ναι. Ακριβώ, ακριβώ. Δεύτερον, τώρα που έχει έξι δημοσιογράφου η κυβέρνηση, να φανταστώ δεν θα υπάρξει πρόβλημα με εσά όλου να κρινιάζεται. Πόσο μάλλον με την ΕΡΤ. Έξι προσλήφτηκαν έτσι και να αναποληθούν κάποιοι χιλιάδε με την ΕΡΤ. Σωστά. Καλά, δεν μου λε. Νέα Δημοκρατία έχει ένα, ένα κάρο γιατρού. Ο καλύτερο ήταν ο Γεωργιάδη. Όχι, παιδί μου, δεν είχε να κάνει με αυτό. Πώ για Υπουργείο Οικονομικών βάζουν έναν οικονομολόγο. Πώ για Υπουργείο Ανάπτυξη βάζουν κάποιον που είναι ψημένο στην αγορά. Α, δεν ήξερα. έτσι δεν βάλανε βάλαν ένα τυχαίο στο Υπουργείο Υγεία. Βάλαν κάποιον που είναι του γιατρού. Ξέρετε, νοσοκομεία από μέσα. Τα έχει βγει με το κουτάλι. Δεν έχει βγει έξω. Τι έπαθε, Τίποτα, Τι είπα, <ΡΟΥ> ο Σαμαράς δεν είναι ανακούγεται, ο Σαμαράς του τι φαίνεται κιόλας Ο Σαμαράς εντάξει, δηλαδή πάσατε. χειρότερα δηλαδή δεν γίνεται χειρότερα πια σε συνταξιούχους που του έχουν κόψει σύνταξη Ο Βενιζέλος έχει το πανηγύρι μέσα του, το βλέπεις στη φάτσα δεν το, δει, δεν το έχω δει, Όλη αυτή η κοιλιά που είναι του Βενιζέλου από μέσα γίνεται χορός, κυκλωτικό. Το άλλο το είδε με το γυναικείο σου γούστο, βέβαια. Ναι. Γιατί το έχει αυτό μέσα σου. Θέλω να σχολιάσει και να κάνει κι άλλο κι ένα καινούργιο σεξιον στην εκπομπή. Να, να λε ρε παιδί μου για φινελάκια, α πούμε. Το, Τι έγινε να πει για την δέτα τη μακρή και το πράσινο, α πούμε. Λαχανί, όχι πράσινο, λαχανή Λαχανί. Κοίτα, είναι στα χρώματα τη κυβέρνηση, το λε. Δηλαδή, ναι. δεξιά είναι, σου λέει, κάτσε να βάλω κάτι πασοκικό μέσα να το σπάσουμε λιγουλάκι. <laughs> να δείξουμε αγαπημένοι. Τι έγινε να πει για το Σιμεών τον και που ήταν σαν το ρομπότ. Τον Τον είδα, το ξέρω καλά. Από την έβεια δεν το ξέρω το Σιμεών. Μην πω πω τον κοροϊδεύανε στο χωριό. Α. Για πε. Δεν θέλω, θα τον εκθέσω. Έλα, έλαρε. Σημασία έλα, έλα. λοιπόν... έχει ότι τον κοροϊδεύανε, αυτό σου λέω μόνο. Επίση και για so το Σιμεών. Και μόνο Επίσης... το Σιμεών και το Σίμω. Α, καλά, εντάξει, το Σίμω σου είπαμε. Τα είπαμε όλα. Θυμίζουν μπράβο ρούλα. Πάντω θα κάνω μια αποκάλυψη γιατί δεν είναι πολύ γνωστό. Για... Επειδή το Σιμεών δεν το ξέρουμε καλά. Ένα θα σου πω. Σκέψω ότι ο Σιμεών είναι πιο ξύπνο από το Σίμω. Τι λε, εμάνω το έχει τόνο. Μπροστά στο Σίμω είναι Genius. Γιατί κατηγορείτε, ρε φίλε, το Σαμαρά συνέχεια. Αυτό το καλό παλικάρι. Μα Έβαλε το, Όλη την Καλαμάτα την έβαλε στο Μουσείο τη Και Έχουν και περηφανεύονται και όλα τα τσιράκια του, που του είχε και αυτού στο Μουσείο, <συσίλω> Μουσείο τη Ακρόπολης σε κατευθυσματικέ θέσει που <συσίλω> πληρωνόταν χωρί να δουλεύουν. Και έχουν και περηφανεύονται για τι επαιτίε του Μουσείου. Ότι σαν σήμερα άνοιξε, σαν σήμερα έκανε. <συσίλω> και δεν γράφουν κατευθείαν. Σαν σήμερα ξεκίνησε η λαμογιά κατά την Ακρόπολη. Θα παπει να σου πω κάτι άλλο. Α, κι άλλο. Παίρνω για τον Αποστόλη. Καλά, κάνετε, Αποστόλη. Αποστόλη μου, καλημέρα. Τα ακούω και από την Αμερική και είσαι η εκπομπή που μα δίνει κουράγιο. Από πού μα ακούτε, Από την Αμερική, Από το Νιουτζέρσι. Λοιπόν, σήμερα Αποστόλη είδαμε πόσο μπορεί να ξεφτυλιστεί ένα άτομο, πόσο χαμηλά μπορεί να πέσει κανεί για μια καρέκλα. Ντροπή του και ντροπή και σε εμά που δεν είμαστε στου δρόμου. Το αντίθετο λέει το έλαβε στον τόπο σου, είναι. μου φύγει μετανάστε. Μιλά με τον Εδημοκράτη. Του έχει φτάσει το αγκούρι μέχρι το σώμα. Δεν το συζητάμε, τον έχουν πνίξει τα χρέη. Και του λες γιατί δεν ψηφίζεις, Τρίζα. Αλέει, όχι. Το ΣΥΡΙΖΑ έχει μαζέψει όλο το παζό. Περαστικά τους τώρα. Θα σου πω, άκουγα τώρα το Κομανέντσι Λίγο ταλαιπωρημένο ο λαιμός του. αφού το έχει κάτσει ο Βενιζέλος στο σφέρκο λογικό ε. είναι. Μπορεί να βγάλει ανάσα, δεν μπορεί. Ταλαιπωρήθηκε ο λαιμός. Μία ερώτηση θέλω να κάνω. Τώρα που βγήκε ο Άδωνη, υπουργό υγεία, πήγε σε γενικό μου πρόσωπο εχθέ στο νοσοκομείο Μαλιάδα και δεν υπήρχε νοσοκόμενα να του πάρουν την πίεση. Τώρα θα διορθωθούν όλα. Εννοείται, παιδί μου. Εννοείται. Αφού ο Άδωνη τα ξέρει από μέσα τα πράγματα. Mm. Ξέρει τι ανάγκε ο Άδωνη, δεν έχει πάει μια και δυο σε νοσοκομείο. Ότι έχει βγει από το νοσοκομείο το πρόβλημα ο Άδωνη. Ότι έχει πάει, έχει πάει πολλέ φορέ. Έλα με Έλα. Έλα μα, Ά, τι δεν ώρα την λοιπόν, που Να σου πω, στο, στο βίντεο που έλεγε το χτύπησε το θεατρικό περιμένοντα τον κοντό, με τη διαφορά περιμένοντα τον Γάβο. πάλι αυτό. Δεν πιστεύω να υπάρχει αφιβολία, ότι έγινε αξιοκρατικά η επιλογή, Καλέ, μέσω <laughs> την ο, αντίθετη. Ο με κριτήριο τη <laughs> Το λάδι, το με το σκεπτικό το υγεία να το ονομάσουν ασθενίας Μάλλον με, με αυτό. Όχι, όχι, όχι. Επειδή θα το διαλύσουν οι άλλοι το θέμα τη υγεία. Για... Δεν νομίζω. Ο Άδωνη <σκέντλοι> θα δυσκολευτεί να κλείσει νοσοκομεία. Δεν είναι τέτοιο. <σκέντλοι> <ου> αφού στα <χαι> νοσοκομεία, μέσα στου θαλάμου των αρρώστων, έχει μέσα την εικόνα του Χριστούλη. Ε, θα κλείσει ε, ο, ο Άδωνη νοσοκομεία που έχουν μέσα την εικόνα του Χριστούλη. <σχαι> σκέψου, Άδωνη, πόσε εικόνε Χριστούλη θα πάνε στα σκουπίδια. Αυτό, αυτό μόνο σκέψου. Και τα υπόλοιπα εκεί, τα μπέλε σκέψου. Ή πόσε ελληνικέ σημαίε που είναι στα ράττια των νοσοκομείων. Οι ταμπέλε ό,τι γράφουν με ξύλα θα αλλάξουν και θα μπουν ελληνικά. Εναι, τι αείτε έτσι. Ερικό ε... ε... Δινάν. Τι είναι το Ερικό τι... Δινάν. Ιδιωτικό θα μου πει. Άσχετο. Αλλά τέλο πάντων, λέω παράδειγμα. Αλεξάνδρα. Γιατί έχουμε νοσοκομείο Αλεξάνδρα. Μπορεί να μου πει <Καιχε> να το κάνει πιο ελληνοπρεπέ. Μεγάλη Αλεξάνδρα. <Καιχε> Ε? Ε, έγραψε πάλι. Μα θυμίζει ε, κάτι μεγάλο Έξανδρο. Αν δεν συγκροθούν οι και με αυτά που γίνονται, φίλε, γιατί αυτοί έχουν αποφρασιστεί και μα κοροδεύουν στα μούτρα μα. Εσύ νομίζει ότι θα με αυτά. Ε, Τώρα που του έκανε ο Σαμαράκο κομμουνική κυβέρνηση και θα λυθούν στο γέλιο. Έχω Τώρα δεν πρόκειται να ξεσηκωθούν. Τώρα θα παίζουν κάτω από το γέλιο. Έχω απογοητευθεί από τη φάρα μα, φίλε. Έχουμε κρεματιά τα κριά τον αρχαίων προγόνων μα. Και καθόμαστε και νομίζουμε ότι με αυτά θα πλιοποριζόμαστε, σαν. Τίποτα, ε. φίλε, τίποτα, απογοήτευση. Γεια σας Προσθόλου, καλησπέρα. Γεια. Yeah. Να σου πω κάτι. Τόσα χρόνια δεν λέγαμε να μπουν στα Υπουργεία αυτοί που έχουν γνώση για το κάθε αντικείμενο. Όλοι, yeah. μπήκαν όλοι. Ο άνθρωπο είναι υγείας. Ψυχικά εσαινή τον έβαλε στον υγεία. Όχι, καραδεψιώσω ο άλλο που ξέρει από ξύλο στο Υπουργείο Προστασία του πολίτη. Ο άλλο που ξέρει από απολήσει, ο απολυσιόγο, ο κυριάκο, όχι. Στο δικηγική μεταρρύθμισης. Μια χαρά, όλα, όλα τα εποχή και καλό ο σαμάρα. Όλα. Α, ναι, σωστό. Ε θα φτάσουμε και στο μιλτιάδι. Στο Υπουργείο Αυτρία τι θα βάλει. Ένα, να βάγιο. Ε, το βάλε. Συγχαρητήρια στον Υπουργό. Μόνο. Ένα είναι ο Άδωνη δεν υπάρχει. Και καλά δεσμά. Τι? Ένα ο Άδωνη δεν υπάρχει άλλο. Είναι κι άλλοι. Ε, αυτό είναι η κορυφή. Καλά, ε, μια και πώς... είπε Άδωνη και πήγαμε στο Υπουργείο Υγεία, α κρατήσουμε ενό λεπτού γη να θρηνήσουμε ε, και την κατά. ευκαιρία που χάσαμε να δούμε και τη Σοφία τη Βούλτεψη. Έχει και άξιο αντικαταστάτη όμω. Ότι έχει, έχει. Αλλά κι αυτό, αφού ήταν ικανή, γιατί να πάει να παραιτηθεί, αφού έχει δυνατότητε. Ως... να αντιστερήσει από τον ελληνικό Μα... λαό, μπορεί να μου πει. Κάτι θα ξέρω, Μα αυτή παραιτήθηκε. Έχει... Αφού τη θέλουμε, ε... την ψηφίζουμε με τα δύο χέρια ανοιχτά. Ε, θα την τώρα και με τα πόδια, δεν πειράζει. Ελληνοφρένια. Ναι. Απόστολε. Ναι. Γιώργο με λένε από Νέα αιωνία, σε παίρνω, κατάγομαι την Τρίπολη. Να σου πω δύο πράγματα. Τι σκέφτηκα σήμερα που είδα η καινούργια κυβέρνηση. Τι. Πρώτον, ο Λοβέρδο, α πούμε, είναι ο παπά τη ενορία. Παίρνει τον νεκρό, τον πάει μέχρι το κημητήριο. Στο κημητήριο τον παραλαμβάνει ο Άδωνη, ο δεύτερο παπά, και τον πάει στον Νταφ. Και είδε πω πηγαίναν όλοι μαζί, σήμερα, σαν να πηγαίνουν σε κοιλία. Μόνο που ο Βενιζέρο δεν τον έκλαιγε, τον έκλαιγε τον νεκρό, τον γέλαγε λίγο. Γεια σα. Γεια Είστε real news και τελτά και τελτά. Ναι. Μπορώ να κάνω μια παρεμβολή. Μενούνο λέγομαι. Πώ λέγεστε? Μενούνο. Μαρία, εσύ. Μενούνο, κύριε Μένουνου. Με παρακαλώ. Ε, δεν είναι γυναικεία η φωνή μου για να μου λέτε Μαρία. Καλά, δεν έχει σημασία. Ε, τώρα κάνουμε πλάκα ή μιλάμε σοβαρά, αγαπητέ. Είπα εκείνη. εγώ ότι κάνουμε πλάκα. Μα η φωνή μου είναι τη Μαρία τη Μενούνου. Μα ξέρω τη φωνή τη Μαρία τη Μενούνου απ' έξω. Πλάκα κάνετε. Μιλάμε κάθε μέρα στο τηλέφωνο. Όχι. Δεν ξέρω τι. Πού είπατε, Ένα φίλε. Ιδίω τώρα. Με αυτού που έφυγε η ο... Ιγριά, μπορούν και έχουν έδρε να συνεχίσουν να είναι κυβέρνηση. Όχι, αλλά δεν χρειάζεται. Και τι, θα συνεχίσουν έτσι. Ναι. Όπω θα... ήταν και τόσο καιρό. Δηλαδή πριν που ήταν τρει, ήταν περισσότερο δημοκράτε. Ναι, αυτό να μου πει. Η κυβέρνηση ήταν πιο δημοκρατική. Αλλά του θέλαν έτσι για να γαλάει έτσι το γλυκό να έχει ένα αριστερό άλλο άλλον. Θέλαν το ΣΥΡΙΖΑ, του βγήκε. Μεταλλάχτηκε μόνο στο νέο Μπασόκ. Να σου που πήρα γιατί έπρεπε να σου πω κάτι Άκουα χθες στο ελληνοφρένια.net Την εκπομπή τη τετάρτη. Το διαμάντι που σε πήρε και σου είπε για την έρτη Κατάλαβες ποια ήταν Κατάλαβα Α ναι σοβαρά Η ξεμαλιάρα δεν λες Έλα Η ξεμαλιάρα ναι, ναι ναι ναι ναι Τι είπε, αυτό που άκουσες Τι είπες αυτή ρε σύ. Και μπορείς να αποδείξεις βέβαια ότι η μαζί είναι ανίκητη Έτσι έχουν περάσει τρία χρόνια τέσσερα από το εννιά που ηλίσια. Έχει πάρει το πάει στο κεφάλι μου, ο Απόστολος, Δεν καταλαβαίνετε, έγινε τεργάμουτο. Δηλαδή, αυτό ο Δημάρ, τώρα, ο κύριο Κουβέλη, τελικά ήθελε μαύρο στην ΕΡΤ ή δεν ήθελε μαύρο. Δηλαδή, ήθελε μαύρο και ε, να μην γίνουν απολύσει ή ήθελε ας πούμε ρόζ και να γίνουν απολύσει. Δεν το... ξέρω, εγώ αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι ο Κουβέλη έψαχνε καιρό να βρει κάτι να διαφοροποιηθεί, πα και σώσει στην παρτίδα. Περνούσαν μειώσει μισθών, συντάξεων, Α. νέο φορολογικό, το ΦΠΑ στα ύψη. Σε αυτά συμφωνούσε, ε. δεν μπορούσε να πει κάτι. Ναι. Ε ήρθε όμω η ΕΡΤ, ε, Ξεχείρη το ποτήρι. Ξεχείλλησε το ποτήρι. Ά, λέει η αποσχέ του βουλευτέ του, Δηλαδή διαφωνούσαμε το κυβερνητικό έργο και αποσχέ του βουλευτέ του υπουργού του, αλλά θα στηρίξει. Δηλαδή την κυβέρνηση ή τελικά θα διαφωνεί και θα υπερψηφίζει, α πούμε, το τρίτο μνημόνιο. Το Δεν ξέρω νομίζω θα πάει έτσι με ασάφεια, μέχρι να γίνει η επόμενη δημοσκόπηση του μέγων. θα σα Θα δει, αναλόγω. Κάτι άλλο μόνο να πω. Δεν ε. θέλω επίση να κλείσει έφε ότι όλα και του πολιτικού λόγου και Για έναν σημαντικό λόγο, φίλε, και θα με καταλάβει. Ρε, φίλε, είναι η χαρά του Μίλφα εκεί μέσα. Αυτό είναι αλήθεια. Όσε φορέ έχω πάει. Ρε, έχω σταματήσει το γιουπόρν, σου λέω τώρα. Δηλαδή, τι να σου πω. Ρε... Με κοιτάνε σαν ξερουλούκου μόλε. Ρε, σου λέω τώρα που παίζει ξέρει, συνέχεια δημοσιογράφου από το ραδιόφωνο. Η χαρά του Μίλφα. Χωρό που μιλάμε. Άντε, φυλάκια. Σκέψει πώ θα ήταν η ΕΡΤ πριν 15-20 χρόνια, ε. ε! Το φαντάζεσαι και το παίζω. Μπορεί τώρα να το καταστρέψει τώρα αυτό σαν μαραίο. Άρα, ο γελίο δεν ξέρει. Είναι. Μιλάμε εκεί μέσα, μπαίνει και βγαίνει με πει you <sweak> Πάντω η κυβέρνηση εργάζεται. Δεν αποτελείται από κυφινέ. Εχθέ, με κοινή υπουργική απόφαση του Στουρνάρα και του Κεντρικογλού, αναστέλλεται από τι 11 Ιουνίου η ίσπραξη μέσω λογαριασμό λογαριασμών τη ΔΕΗ του ανταποδοτικού τέλου υπέρ τη ΕΤ. Ετία, έντε μα... Όταν είναι για λαμμογέ, μπαμπαμ γίνονται. Δεν θέλω θέλετε... να πάρει καμιά σύνταξη, θα την πάρει μετά από κάνα δύο χρόνια όταν βγει. Το εφάπαξ του Αγίου τέτοιου. Θέλετε... Άμα είναι για τέτοια, την επόμενη μέρα. Ναι. Ε, όσοι γκρινιάζανε όλο το προηγούμενο διάστημα για αυτό το τέλο, μπορούν τώρα να σκεφτούν Πολύ σοβαρά που θα επενδύσουν τα 4 ευρώ μηνιαίω. Ρε, αυτή που σε πήρε την Τρίτη και σου έλεγε για του υψηλόμισθου τέρκου που πληροφορείται από τον κόσμο, το πώ είναι ο αριθμό και τη δούλευε. Άκου, τι αφιερώσει, θα πάρει τι απαντήσει σου. Άρα, κάτι με άλλο. Τι να κάνω, Δεν πρόλαβα να τι ακούω με την εβδομάδα. Θα σε ξεμαλιάσω που την έλεγε. Και σε μπέρβερ αυτή και σου έλεγε, εμένα θα νούμερο. Άκου και θα δει. back to back Ναι. Ξέχασα να σε ρωτήσω, θα το φτιάξετε το site σήμερα. Το παλεύουμε, τι να σου πω. Α, κατάλαβα. Να μπουν πολύχρωμε μπάρε στι συχνότητε τη ΕΡΤ και στη Θεσσαλονίκη, γιατί εμεί βλέπουμε μόνο μαύρο. Εγώ νομίζω δεν. ότι το Σαμαρά από κόμπλεξ και μόνο. Ναι. Επειδή έχει γκαβωθεί πλήρω. Ναι. Και δεν βλέπει από το ένα μάτι, σου λέει δεν γίνεται, θα τρελαθώ. Ρίξτε μαύρο στην ΕΡΤ να βλέπω μαύρο και από τα δύο μάτια. Δεν γίνεται. Α, γι' αυτό το έκανα. Με τι άλλο. Μ, δεν το είχα σκεφτεί. Καλαματιανό είναι, παιδί μου, κόμπλεξ τι θα ήταν. Ε? Καλησπέρα. Γεια. Yeah. Αποστολή; Εγώ. Θέλω ο ο Σαμαράς να μείνει με 151 και να τον ρίξει ο στο ο Από εκεί να το βρει.